Στίχη 25-27 «Εθή οι αλήθεια εφανερώνονται στου 25 Κατ' εκείνον των καιρών έλαβε τον λόγο Ισού και είπε «Σε ευχαριστώ Πάτερ ο Κύριον και Εξουσιαστήν και Κυβερνήτην Πάνσοφων και Δίκαιων του Ουρανού και της Γης». «Σε ευχαριστώ διότι Πανσόφος και ενδικαιοσύνη ενεργών απέκρυψαν στας μυστηριώδης και ουρανίου στάφτας αληθείας από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι σοφο και εφανέρωσα στα σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις και αφελείς και ταπεινού. και εξαρτάται λοιπόν τώρα η γνώσεις της σωτηριώδους αλήθειας όχι από εξυπνάδα διανοητικήν που μόνον ολίγοι την έχουν αλλά από την ταπεινή διάθεσιν που όλοι όσοι θέλουν ή μπορούν να την αποκτήσουν 26 Ναι Σε ευχαριστώ Πάτερ διότι έτσι ήρεσεν είσαι και τέτοια υπήρξεν η αγαθή και δικαία θέλησή σου 27 Όλα παρεδόθησαν ει εμέ από τον πατέρα μου και έλαβαν και ως άνθρωπο πάσαν εξουσία και δύναμη. Και επειδή έχω ως λόγο την αυτήν ουσία με τον πατέρα μου και είμαι άπειρο ω εκείνο, κανεί άλλο δεν γνωρίζει τελείω τον Ιόν και πια είναι η φύση και ευουλέ του Ιού παρά μόνον ο Πατήρ. Ο άπειρο μόνον υπό του απύρου δύναται πλήρω και τελείω να γνωστεί. Ούτε τον πατέρα λοιπόν γνωρίζει κατά βάθο και κατά την ουσία αυτού άλλο κανεί. Παρά ο ιός. εν μέρη δεν τον γνωρίζει και εκείνο, Ή στον οποίο ο θα θελήσει να τον αποκαλύψει